Είπε ο Κυριάκο στην Βουλή αυτό που είπατε για το Κανάβεραλ, ότι να γίνει... Δεν θυμάμαι το νησί τώρα. Γιατί δεν μας πιστεύετε, η Κάρπαθος. Να κάνουμε την Κάρπαθο-αμερικανική βάση, το αεροδρόμιο... Τη Καρπάθου εναλλακτικό του κανάβεραλ. Είπε τέτοιο πράγμα, αλήθεια είναι μοντάζ τώρα. Γιατί δηλαδή. να μην το πείτε, να έχει κανένα να πει οποιαδήποτε μαλακία. Ε, δεν το πιστεύω αυτό πράγμα, το πράγμα. Δεν πιστεύει. Ότι το είπε, ότι δεν είναι μοντάζ δηλαδή. Έχει <laughs> πει άλλα κι άλλα, παιδί μου. Προχθέ κόλλησε το ότο κιούκι παίλαντι άλλων. Η αξιολόγηση μονάδων και ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Κάναμε. Δι... Έγινε πράξη η δέσμεσή μας για αξιολόγηση παντού. Έχει πει ότι θα μας σώσει, δηλαδή αυτό εσύ το πιστεύεις. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο. Και σε πήραξε το κανάβεραλ. Έχει πει θα μας βγάλει στο ξέφωτο. Μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτος ελευθερίας. Έχει πει ότι έρχεται ανάπτυξη. Γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία έχει μπει σε μια τροχιά. Ανάπτυξη δυναμική. Έχει πει ότι τελειώνει η πανδημία. Δεν βλέπουμε απλά το φως την άκρη του τούνελ, βλέπουμε το τέλος του τούνελ. Έχει πει ότι θα ρίξει τις τιμές και ότι θα δώσει επιδόματα και θα ανεβάσει μισθού. Το εισόδημα πολλών οικοκυριών θα αρχίσει να αυξάνεται. Το κανάβερ αλκόλησες. Καλά τώρα που το σκέφτομαι με, με το, καρνάβελ, το καρνάβαλο που έχουμε για κυβέρνηση. Αυτό, Αυτό είναι ναι, πιο καρνάβαλο. σωστό, είναι το καρνάβαλαρ. Π Έλα να Ναι, τι θα πει παντρινός Πού είσαι ρε κολέα Ναι καρνάβελα εντάξει Θα ρωτώσω τόσο, τόσο βλακία εντάξει, Ευχαριστώ έντε γεια Επιλεκτική ημνήμη στη βλακία έχεις πάντως Και επιλεκτική για, αποδοχή για. Όχι δεν έχω καμία αποδοχή δεν έχω γεια <Ρι> Τι είμαστε? τι είμαστε! Η λύση! Τι είμαστε! Η, τι είμαστε? Η Δεν ακούω! Η λύση! Τι είμαστε? Είμαστε τα πουτανάκια σου! Όχι, όχι, είμαστε διασώστε. Έχουμε σώσει μια φορά με του Περσές, μετά τι τράπεζε που σώγαμε τι γαλλικέ και τώρα σώνουμε όλο τον πλανήτη. Είμαστε πρωτοπόροι. Δε σώνο, μάνα τα μου, αδιά. δεν σώνω να τα κάνω όλα. Προσπαθώ, τα δεν σώνο. Για να θυμίσω, ρε παιδί μου, για να θυμίσω ότι είμαστε. Καλά Ευχαριστώ διασώστες. πολύ που θύμισε. Τώρα θύμισε. Για να μην παρεξηγηθώ από του αμετανόητου απε... επαναστάτε κομμουνιστέ, αυτό που είπα προχτέ: Ότι να φάνε κατά εκτό από του αμετανόητου επαναστάτε κομμουνιστέ που επιμένουν ακόμα. Όλοι Τώρα α... πάει, τα φάγαν <Ται>... όποιοι ήταν να τα φάνε. Τότε του υπήρχε εσύ. Λε κατά πριν πέντε μέρε, τα φάγανε και ήθελε να πει αντού. Άσε μα, αγάπη μου. Όποιο ήταν πέρα. να φάει 100, το φάγε. Ποιο, το ψκατό. Είχαμε λογοκρισία μια δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΧΟΥΤΑ. Α σε μιλήσει ελεύθερα ο λαό. Εκτό του αμετανόητου. Του κομμουνιστέ που πιστεύουν σε κάτι καλύτερο, η άλλη να βάνε κατά γιατί γιατί ο Τέλος. Αυτό ήθελες να είναι με τη σοτάκη. Τέλο. Αυτό ήθελε να πει. Ε, τι θέλει να πω, Να διορθώσουν την κάτω από όλα που εξηγηθούν τα συντρόφια. Μπράβο, έβγαιε. Τερή τώρα, μεγάλο δρεσαιοπαλόπουλο. Μιλάμε των εκτεστικών ή τα πλήθεια, α πούμε. Είμαστε Έλληνε και τίποτα άλλο. Έλληνε με το κεφαλαίο γράμματα. Γράμματα. Το γράμματα. Έτοιμο, εσύ είναι για κίνημα, να βγάλεις μελανοχή τον, εσέξω. Εσείς Άο. να τα βλέπετε αυτά, οι εκλογές έρχονται να το λάβετε υπόψη σας. Εμείς το έχουμε λάβει υπόψη μας. Α, τα ούκα να τι θα έχουν. Εναι ρε χρόνια κουκουέας, το λαμβάνουμε πώς που μας... Όχι αγάπη μου, όχι όπως πρέπει, αφού είναι καλός ρήτορας. Έλα σε παρακαλώ με τις μαλακίες. Α, να πάμε εκεί λες, ε. Ε, πού να πας. Εκεί, εκεί ε, στη ε, εθνική σωστά, που λέμε. σωστά, σωστά. Αν και εδώ είναι η � Γεια σα. Γεια σας. Εκεί είναι τα παραπολιτικά. Ναι, ναι, Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο που κάνει την εκπομπή αυτή την ώρα. Εδώ με μένα μιλάτε. Ωραία, να σα πω, κοιτάξτε να δείτε. Σα συγχαίρω καταρχήν γιατί είσαστε Έλληνε και πατριώτε. Τι είμαστε, Έλληνε και πατριώτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν δεν ξέρω αν είσαστε και χριστιανοί που το πιστεύω στο βαθμό που μπορείτε, έστω τουλάχιστον. Ενδάχει. Προσπαθούμε τώρα, αλλά κανεί δεν είναι τέλειο. Σίγουρα. Κανεί α... δεν μπορεί να φτάσει τι αρετέ του κυρίου. Σίγουρα. Όλοι έχουμε κάνει κάποιε αμαρτίε. Έχω κάνει αμαρτίες Να το ξέρεις, Να το ξέρει. Σίγουρα το θέμα είναι να τις παραβλέπουμε Και να ξαναπροχωράμε μπροστά Ε θα παραβλέψουμε τις αμαρτίες Τι αμαρτίες έχω κάνει Δεν αντέχω. Άλλο φτάνει Εννοούμε να μετανοήσουμε για αυτές και να μην τις ανακάνουμε Πότε; Τι να σας πω, ο καθένας κατά τη δύναμή του Αυτό λέω, ούτε λίγο, δηλαδή καμιά φοράκι πειρασμή, ξέρετε Έχετε δίκιο Αμαρτήσε μαζί μου κι έλα Έλα να Οι Άγιοι λέγανε: Το θέμα είναι να σε βρει ο Θεό που θα έχει σηκωθεί και όχι όταν θα σε πεσμένο κάτω. Όσε φορέ και αν πέσουμε, αρκεί να σηκωνόμαστε πάλι και να στυχίζουμε. Εξαρτάται τώρα. Μπορεί να είσαι στον καναπέ, να έχει αράξει με δύο φίλου, να το έχετε στρίψει και να σε βρει ο Θεό. Μπορεί να είσαι και καθιστό ενώ, δεν είναι ανάγκη να σε όρθιο. Σίγουρα. Ήθελα να πω επίση ότι εμεί δεν οχορνιώσαστε πολύ για την Ελλάδα και αυτά που περνάμε σαν Έλληνε. Γιατί αυτοί που είναι πάνω και μα κυβερνάνε, μα κυβερνάνε γιατί αυτοί μα αξίζουν, γιατί αυτοί είμαστε. Αυγίζουν. Δεν νομίζω. Νομίζω είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτή η λογική. Είναι πολύ παθητική η λογική. Επειδή βρέθηκαν κάποια απαταιώνε, κάτι καθάρματα, κάτι λαμόγια, δεν σημαίνει ας πούμε ότι αυτό μα αξίζει. Αυτό του δίνει άλοθη να κάνουν χειρότερα. Στην ιστορία που έχουμε δει από, τα, από το Χριστού τα έτη μέχρι και σήμερα, πάρα πολλέ φορέ ο Θεό προστάτευσε τον Ελληνισμό και τη χριστιανοσύνη πανταχού στον κόσμο γιατί το άξιζαν. Σήμερα έχουμε ξεφύγει από τον Θεό και το μόνο που μα νοιάζει είναι να κλέψουμε, να δολοφονήσουμε, να ξαπατήσουμε, να. Κάνουμε κακό. Μήπω να, να δούμε θα... και τα σημάδια. Επειδή έρχονται εκλογέ, δεν ξέρω αν έρθει ο Τσίπρα. Μήπω είναι η προστασία από το Θεό. Ο Θεό μα έσωσε. Γιατί είχαμε το μιτσοτάκι σε αυτές τις κρίσεις. Όχι, δε... κοιτάξτε, προσευχόταν ένα με κλάμμα στο Χριστό και έλεγε Θεέ μου, γιατί έβαλε αυτού του απαταιώνε απάνω και μα κυβερνάνε. Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Έκλεγε, έκλεγε. Χτυπιόταν εκεί. Δεν τον ακούγε ο Θεό. Το τέλο, από τα πολλά που. Ε, τον είχε παμάρει. Ζαλίστηκε γι' ναι. Από πολλά που ο Χριστό στο βράδυ στον ύπνο και του λέει ο Ιωάννη, γιατί φωνάζει παιδί μου, τι θέλει. Και του λέει, κύριε, τώρα τόσο καιρό που σου φωνάζω, γιατί έβαλε αυτού του ανθρώπου. Α το μιλάει τα... ακόμα στον πληθυντικό. Ναι, και. Και μα κυβερνάνε. Και λέει ο. Ο κύριος? Λέει, λέει ο Χριστό, παιδί μου, αυ... αυτοί σα αξίζουν. Χαίρετε. εκδικητικούλης Άμα δεν τον είχε ζαλίσει, ίσω ήταν πιο, πιο διαλλακτικό. Τέλο πάντων. Κατάλαβαν, είστε καλά. Καλή δύναμη και ο Θεό μαζί μα. Σε όλου, σε όλου. Και ο λαό, και ο λαός μαζί μα. Μην αρέσει, μου, γεια σου. Γεια σου, χριστό, Ute e, ki... ja, -tu tut, nie? Ute tut. Jesteś si, ekań mi ulicaki tut. Kanań mi ulicaki tut. I na mój to-tut. To-tut jest mikro. Το στο αυτό ε, λοιπόν, έτσι η βενζίνη τι γίνεται με το που ανεβαίνει στο κουβέιτ, Όλα κουβέν, καλά. Σε παιδε. γερετάει από εκεί ψηλά. Γεια σου! Ήδε ψηλά, με ένα σπάθη ρεκόρ. Γιατί ασχολούμαστε αυτό... ακόμα με τη βενζίνη, αυτό είναι το θέμα. Γιατί, γιατί Αυτό που ασχολούμαστε πιστεύει. με τη βενζίνη Θέλ... αντί να τη βγάλουμε τελείω από τη ζωή μα, πάρτε το απόφαση! Θέλω, <σοπότελισμό> θέλω να σου πω με τον καπιταλισμό τι είναι. Με το που ανεβαίνει στο κουβέιτ, εδώ αυτόματα έχουν ανέβει. Αλλά με το που κατέβει, εδώ πέρα λίγα να έρθει να πάρουμε το καινούριο πετρέλαιο και Mm. Αμώ γαμάζ mm. το καπιταλισμό μα. Α αγορά. Καλούμε να δεκαβά στο ίδιο. Είναι. Θα έχει κάποια παράσταση στο καλοκαίρι τη Θεσσαλονίκη. Θα έχω. Πότε αν επιτρέπετε. 23 Ιουνίου. 23 Ιουνίου. Η ιστορία βγήκαμε. Όχι Ή, ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί επίση. Ωραία, μόλι ανακοινωθεί εκεί θα έρθω από το εξωτερικό να εδώ. δω. Από πού μωρέ. Από την Αυστρία. Τα από την Αυστρία εδώ, καλέστε μα την Αυστρία να έρθουμε εμεί. Όχι βρέ, γυρνάω γιατί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, δεν το ήξερε. Άγισε brain gain, είσαι έρχεσαι να δουλέψει στο εργοστάσιο Έχει του πατέρα παιδί. σου. Επέλεξε να γυρίσει στον τόπο του. Γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό το οποίο είπε, Γιατί φοβήθηκε μήπως τυχόν χάσει το τρένο μια χώρα η οποία πια προχωράει προ το μέλλον με γρήγορου ρυθμού. Δεν έχω εργοστάσιο. Ένα σουγαμίσο, μαλακισμένα όλα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φυλάκε, ευχαριστώ. Λούζερ, το αθάνθη εδώ να έχουμε μια θέση ανεργία. Πρέσβης είμαι. Λέγομαι Μαυρομιχάλη. Μαγκιά σα. Είμαι πρέσβη. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούλη. Εσύ, Τσούνι. Να σου μπόρεσει ο καινούριο πρέσβη. Δεν μοιάζει με τον Κιμ Γιονκούν. Με, με περισσότερο σπλυνάντερο. Για το ποκορετσάκι, <συσκλή> καθαρισμένε σιγουδαρίτσε έτοιμε. <συσκλή> Άκου τώρα, Νάντζε. Αυτό ο Πάτριωτ, πώ το λέγαν αυτό που έφυγε, είπε στο Μητσοτάκι Λένα π.χ. Ο Πάγιατ, παιδί μου, ο Πάγιατ. Αυτό που δεν ξέρει και του συνομιλητέ του Τσίπρα. Πράγμα το οποίο μου και μπαίνοντα στην αίθουσα και ο πρέσβη των ΗΠ Θα μη τη χαράνα μαζί μας σήμερα. Οτζε, οτζε. Ο sinalbertos bravo do centro. Λοιπόν, του είπε Επειδή το μζοτάκι από την Αμερική να του στρώσει, αυτό ήταν παγίδα, το καταλαβες. Αυτά μόνο ταξίδες τα ξέρουμε. Πώς έκσεει με το μζοτάκι; Αμερική τα τέλειη κυκλοφορία για ένα μεγάλο σμισμώμα αμάξι είναι 60 70 ευρώ. Και η βενζίνη το λίτρο έχει 1 ευρώ περίπου. Πρόσεξε, Οι περισσότεροι Αμερικάνοι εδώ είναι παγίδα. έχουν άλλη οπλοφορία. Καταλαβες; Μην το χαζουμε το μζοτάκι, αμα πάй τον καταναρίσει ο Αμερικάνι. Δεν ενέζοντό βλα Zemite Γεια σα! Γεια σας. Ο προηγούμενο, εσά, εκεί που κάνει την, <coughs> την εκπομπή του. Ο Λάλα! Μάλιστα, ο κύριο αυτό μα έχει πει διάφορα τώρα. Το τελευταίο, το σημερινό, είναι ότι ο κύριο Μάρτιν Λούρθιρ Κίνγκ. Λούθιρ! Λούθιρ Κίνγκ, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ε, έχει πεθάνει. Ενώ? Έχει μπερδέψει, έχει δολοφονηθεί ή έχει πεθάνει. Α, για... νόμιζα τον έχετε για ζωντανό! Ιστορικό γεγονό, δηλαδή έχει πεθάνει που λέει ο κύριο Λάλα. δεν έχει πεθάνει, τον φάγανε. Ότι δολοφονήθηκε Έλα καημένε Τώρα πως κάνεις έτσι Σκέψω ότι πριν λίγο καιρό Είχαμε τον Μπογδάνο Σε αυτή την ώρα Γεια σας ε, Έχω Πέος και Μούση Έλα καλά είναι Α εντάξει Η φωνή διαφοροποιείται. Μιλάμε με τον κύριο Μπαλούρδο. Ωραία. Κύριε, ε, κυρία Βοστόλη, συγγνώμη. Έτσι. Χ, χίλια συγγνώμη. Παρακαλώ. Θέλω να σα πω το δεύτερο, το οποίο είναι το εξή. Ο κύριο αρχηγό του ποταμιού, όταν ήταν δημοσιογράφο, Συνάδελφός σα, είχε πάρει μία εκπομπή από τον κύριο. Πώς θα λέμε αυτό με τα τσεκούρια εκεί. Πώ θα λέμε που είναι υπουργό σήμερα. Το, το βοήθη. Με τα τσεκουράκια του, ναι. Και τον κύριο Σοφιάνο. Όχι Σοφιάνο. Πώ τον λέμε, ρε, μου ορπαδάκι μου τώρα. Μιχαλολιάκο. Όχι, όχι. Α... α, γιατί και από αυτού είχε πάρει. Με αυτόν ο οποίο είναι τώρα σε κάποιο υπουργικό γραφείο δίπλα. Ήταν βουλευτή. Το Βζαριανό. Το Βζαριανό. Είχε πάρει μια συνέντευξη που ήταν δημοσιογράφος. Ναι. Και οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Θα σας διαφωτίσουν και εσάς και εμάς. Είναι ίσως από την ίδια στοάτ όλα αυτά τα άτομα. Εν μεταξύ, μετά από αυτό, τώρα πριν από λίγο καιρό, ο κύριος ο οποίος παίζει αυτό το μινόρε τη αυγή. Ξύπνα είχαν... μικρό μου άκουσε αυτό. Ακού μινόρε Σωστά, αυτός που παίζει εκεί στον Πειραιά αυτό το έργο. Ναι. Είχε πάρει μια συνέντευξη του είχαν δώσει μια εκπομπή... Μερδεμένα μου τα λέτε και με έχει το κουράσει κιόλας. Πού, πού καταλήγει αυτό όλο? Τα δύο, οι δύο συνεντέξει αυτέ βγάζουν και επειδή θα έχουμε ανακατατάξει και συγχωνεύσει, θέλω να ενημερωθούμε κι εμεί. Με γρήφου μιλά, γέροντα, Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι συγχωνεύσει έχουμε, τι ανακατατάξει. Θα έχουμε, λέω, είναι μέλλον. Τι θα έχουμε. Συγχωνεύσει και άλλα πολλά περίεργα τα οποία Opa. θα. Σκοπιμότητε, αδερφέ, πολιτικέ σκοπιμότητες, έλα τώρα. Σκοπιμότητε, πολιτικέ, άλλα κόλπα. Σε προεκλογική περίοδο, πώς... Κάμερα σε μένα, κάμερα yeah. σε μένα. Ποιο όχι. όχι. Ότι... Pipie, nie chriazzy, to